Στοίχη 22-26 Πώς να φέρεται ο Τιμόθεος προς τους χριστιανούς και τους ψευδοδιδασκάλους. 22 Από τα επιθυμίας δε που επικρατούν κυρίως στους νεοτέρους κατά την ηλικίαν, φεύγει μακράν. ο και δε την δικαιοσύνην, την πίστην, την αγάπην, την ειρήνην με εκείνου που επικαλούνται των κύριων με καθαράν καρδίαν και ανυπόκριτον ευλάβιαν. 23 Απέφευγε δε τα νοή του ερεύνα και συζητήσει που δεν συντελούν στην χριστιανική παιδαγωγία. Γνώριζε ότι αυτέ προκαλούν φιλονικίας και εχθρότητα. 24. Ο δούλο δε του κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί, αλλά οφείλει να είναι ήπιο και γλυκή προ όλου, ικανό στο να διδάσκει να είναι ανεξίκακο. 25. Και να σοφρονίζει με πραότητα εκείνου που έχουν εναντία φρονίματα. Ποιος η ξεύρει, μήπως καμιά φορά του δώσει ο Θεό με και οδηγηθούν στην πλήρη και ορθή γνώση τη αληθείας, 26. Και συνέλθουν από την μέθην που του έχει φέρει η παγίδα τη πλάνη, στην οποία του έπιασε ο διάβολο, του συλλάβει δε τώρα ως εχμαλό τους ο δούλος του Θεού, δια να πράττουν το θέλημα εκείνου.